στον ίδιο χώρο. οικία περιβάλλων, κέντρων, συνοικίες, που βλέπω και όπου περπατώ, χρόνια και χρόνια, σε δημιουργήσαμε σε χαρά και με σε λύπες, με τόσα περιστατικά, με τόσα πράγματα, και σθηματοποιήθηκες ολόκληρο για μένα. «Ο καθρέπτης στην είσοδο». Το πλούσιο σπίτι είχε στην είσοδο έναν καθρέπτη μέγιστο, πολύ παλαιό, τουλάχιστον προογδόντα ετών αγορασμένο. Ένα το παιδί, υπάλληλος Σεράπτη, τι κυριακές ερασιτέχνης αθλητής, στέκονταν με ένα δέμα. Το παρέδωσε σε κάποιον του σπιτιού και αυτό το πήγε μέσα να φέρει την απόδειξη. Ο υπάλληλος του ράπτη έμεινε μόνος και περίμενε. Πλησίασε στον καθρέπτη και κοιτάζονταν... και έσχεζε την κραβάτα του. Μετά πέντε λεπτά του φέραν την απόδειξη... την πήρε και έφυγε. Μα ο παλαιός καθρέπτης που είχε δει και δει... κατά την ύπαρξη του την πολυετή... χιλιάδες πράγματα και πρόσωπα... Μα ο παλαιός καθρέπτης τώρα χαίρονταν και παίρονταν που είχε δεχθεί επάνω του την άρτια νεμορφιά για μερικά λεπτά. Κατά τι συνταγέ αρχαίων Ελληνοσύρων μάγων, Ποιο απόσταγμα να βρίσκεται από βότανα γητεύμα του, είπε ένα αισθητή, Ποιο απόσταγμα κατά τι συνταγέ Αρχαίων ελληνοσύρων μάγων καμωμένο, Που για μια μέρα, αν περισσότερο δεν φθάνει η δυναμή στου, Ή και για λίγη ώρα, τα είκοσι τρία μου χρόνια να με φέρει ξανά, τον φίλων μου στα είκοσι του χρόνια να με φέρει ξανά, Την εμορφιά του, την αγάπη του. Ποιο απόσταγμα να βρίσκεται, κατά τι συνταγέ. Αρχαίων Ελληνοσύρων μάγων καμωμένο, που σύμφωνα με την αναδρομή και την μικρή μα κάμαρη να επαναφέρει.